Ο λαγός και ο σκαντζόχυρος Μια φορά και έναν καιρό σε ένα κτήμα Ζούσε μια οικογένεια σκαντζόχυρων Οι γονείς σκαντζόχυροι Έπρεπε να ταξιδέψουν Οπότε έπρεπε να αφήσουν τα δίδυμά τους Εντελώς μόνα τους Αυτό χρειάζεται λίγο ακόμα. <συρίζει> Αυτό χρειάζεται λίγο ακόμα. <συρίζει> Αυτό χρειάζεται λίγο ακόμα. Για όνομα του Θεού. Τι χρειάζεται αυτή η σούπα επιτέλους. Ε, αυτό χρειάζεται λίγο ακόμα. Ξέρεις κάτι λοιπόν. Δεν σε αντέχω άλλο. Πάω να κάνω μια βόλτα μέχρι να σκεφτείς τι χρειάζεται η σούπα. Και να ξέρεις ότι πεινάω πάρα πολύ οπότε βρες άμεσα τι θέλει. Ειλικρινά δεν μπορώ να βρω το μυστικό συστατικό της συνταγή μαμάς. Πραγματικά, δεν μπορώ να σκεφτώ. Θα έπρεπε να πάρεις τη συνταγή. Την είχα, αλλά την έχασα. Και ότι δεν την πήρες εσύ. Την είχα, αλλά την έχασα. Γιατί δεν την πήρε εσύ. Φεύγω τώρα από εδώ. Ω, oh, μαμά μου, να Γύρνα πίσω σύντομα. Φέρε άλλο ένα γογκύλι για τη σαλάτα! Εντάξει! Έτσι ο άφησε τον αδελφό του να μαγειρεύει και πήγε να φέρει ένα γογκύλι. Δίπλα στο κτήμα με τα γογκύλια υπήρχε ένα κτήμα με λάχανα, όπου πριν μερικές μέρες είχε πάει και ζούσε ένας λαγός. Χαίρετε, κύριε Λαγέ! Είσαι καινούριο στην περιοχή! Τι συμβαίνει με σένα κοντέ! αυτό είναι τόσο αστείο τόσο αστείο αυτό ήταν τόσο αστείο τόσο αστείο Έλα γιατί το κάνεις αυτό! Ωου! Oh, ο κοντός νευρίασε! Είσαι τόσο διασκεδαστικά κοντός! Γελάω πολύ! Ει, hey, σταμάτα τώρα! Ποιο είναι το πρόβλημα σου? Κανένα! Ανησυχώ μόνο για το δικό σου πρόβλημα! Τι εννοείς δηλαδή! τα πόδια σου. Μπορείς να περπατήσεις ή όλο πέφτεις και γυρνάς σαν μητέρη μπάλα. Πρέπει να σου είναι τόσο δύσκολο να ζεις με αυτά τα πόδια τα μητέρα πόδια κύριο Μητέρό κοντό! κοντός. <Κι> Εντάξει, τώρα το παράκανες ψηλέ. Καϊμένο πλάσμα. Τίποτα δεν γίνεται με αυτά τα μικρά πράγματα που αποκαλείς πόδια. <laughs> Πραγματικά προσπάθησες να με κλωτσίσεις με αυτά. Ό,τι πιο αστείο έχω δει. Μπορεί να μην μπορώ να σε κλωτσίσω, αλλά πάω στοίχημα ότι μπορώ να σε κερδίσω σε αγώνα. Τι? Με προκαλεί σε αγώνα δρόμου. Ειλικρινά, Κοντε. Ναι, μήπως φοβάσαι λοιπόν. Αυτό ήταν ένα πολύ καλό αστείο! αυτό το παραδέχομαι! Λοιπόν, φοβάσαι! Μάλλον είσαι τρελός! Φοβάμαι εσένα! Θα μπορούσα να νικήσω εκατό σαν εσένα και για πλάκα όλας. Ακούς? Αυτό ήταν καλό, αλλά όχι πολύ γρήγορο! Γιατί δεν πα να εξασκηθείς λιγάκι και εγώ να πάω να φάω! Μετά θα τρέξουμε από αυτό το δέντρο στην αρχή του κτήματο. Μέχρι το άλλο στο τέλος του. Τι? Θα συναντηθούμε σε μισή ώρα. Καλή τύχη! Α, αυτό χρειάζεται λίγο! Το έκανα στα αυτό! Έφερες το γογκύλι για τη σαλάτα? Τι χρειάζεται η σούπα τελικά! Ξέχνα τη σούπα! Έχω αγώνα δρόμου να κερδίσω! Έτσι ο Σκαντζόχυρος είπε στον αδελφό του τι συνέβη μεταξύ αυτού και του λαγού, αλλά και για τον αγώνα. Ο λαγός είναι κακός, αλλά πώς σκέφτεσαι να κερδίσει τον αγώνα. Έχω ένα σχέδιο. Ο Σκαντζόχυρος είχε σκαρφιστεί ένα σχέδιο. <Συλίου> Μισή ώρα αργότερα, όπως είχαν συνεννοηθεί... Ο λαγός με το σχατζόχυρο συναντήθηκαν στο δέντρο. Βλέπω, ήρθε στην ώρα σου. Μου αρέσει αυτό. Καταλαβαίνεις βέβαια ότι αυτό είναι ένας αγώνας μεταξύ εμένα, του λαγού και ενός κοντού μυτερού χοροπηδυχτού. Πολύ καλά λοιπόν, εσύ πάρε αυτό το δρομάκι και εγώ θα πάρω αυτό εδώ. Πάρε τη θέση σου! Εσύ μετρα! Λάβετε θέσει, λαγό, κοντό, χωροπηδηχτό. Ετοιμαστείτε, λαγό, κοντό, χωροπηδηχτό. Ετοιμαστείτε, λαγό, κοντό, χωροπηδηχτό. Και φύγαμε! Νομίζει ότι μπορεί να με νικήσει, ο ανόητο! Δεν το βλέπω πουθενά! Μήπως ψάχνει εμένα? Έχεις ήδη φτάσει? Νομίζω ότι είσαι γρήγορος. Γιατί σου πήρε τόση ώρα? Α, κάτι δεν πάει καλά. Ξανατρέχουμε μέχρι την αφιτηρία. Ε, εντάξει! Mm -hmm. ε, επιτέλους ήρθες! Είχα αρχίσει να ανησυχώ! Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό! Ξανατρέχουμε μέχρι τον τερματισμό! Με κάθε γύρω και πιο αργός Ίσως πρέπει να προπονηθείς περισσότερο Τώρα βλέπω δύο σκαντζόχυρους Τι μου συμβαίνει Πριν η πει ότι θα μπορούσε να κερδίσει 100 από εμάς Και όμως έκανε μόνο από δύο από εμάς εσείς, είστε δίδυμοι! Πολύ σωστά! Μα αυτό είναι κλεψιά! Λυπούμαστε, αλλά εσύ πολύ κακό το ξέρεις! Έχεις δυνατότερα πόδια και ταχύτητα, αλλά από ό,τι φαίνεται, εμείς έχουμε παραπάνω θέληση και μυαλό! Εδώ, πάρα αυτό! Λυπούμαστε! Περιμένετε! Αυτό είναι από το κτίμα μου και λυπάμαι πάρα πολύ κι εγώ Εσείς οι δύο φαίνεστε πάρα πολύ καλή παρέα Υπόσχομαι να μην είμαι κακός ξανά Και εμεί το ίδιο Και εμεί το ίδιο Αυτό mm. mm. mm. mm. χρειαζόταν εξ αρχής λοιπόν Λάχανο το μυστικό συστατικό της μαμάς είναι λάχανο yeah. Το μυστικό συστατικό της μαμάς είναι λάχανο το μυστικό συστατικό της μαμάς είναι λάχανο Έτσι λοιπόν οι τρεις τους έγιναν οι καλύτεροι φίλοι ο καθένας μας καλό σε κάτι και ίσως όχι τόσο καλό σε κάτι άλλο Γι' αυτό δεν πρέπει να είμαστε εγωιστές για τα ταλέντα μας, αλλά βέβαια ούτε και να στεναχωριόμαστε για τις αδυναμίες μας».